Στοίχη 43-45. Προαναγγελία του Πάθους. «Ενώ δε όλοι θαύμαζαν διόλα εκείνα που έκαμεν ο Ιησούς», είπε στου μαθητά του. 44. Μη παρασύρεστε εσείς από τον θαυμασμό αυτών του λαού. Βάλετε στα αυτιά σας, εντυπώσατε την μνήμη σας, ώστε να μην ξεχάσετε τους λόγους αυτούς που θα σας είπω... Ότι δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί σύμφωνα με την βουλή του Θεού Ή στα χέρια ανθρώπων που θα τον κακοποιήσουν και θα τον θανατώσουν 45. Αυτοί δε δεν εκατάλαβαν τη σημασία του λόγου αυτού Και παρέμενε κρυμμένος από αυτούς ο λόγος για να μην τον εννοήσουν Διότι δεν είναι το ακόμη καιρός να φωτίσει ο Θεός νου τον νου για να εννοούν τα σγραφά. Ή το δε επόμενον, εάν παράκαιρα τον κατενοούν, να κυριεύονται από διαρκή κατήφιαν και αποθάρρυνση, και εξευλαβία σε φοβούντο και δεν ήχον το θάρρο να τον ερωτήσουν και να ζητήσουν εξηγήσει για τον λόγον αυτόν.